Γερμανικό Lander Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. σαν φίλοι ήρθανε Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία Πιστεύουμε uh, some clear talk. Angela Merkel και ist, der people are great friends of his. They have given us the last three years more than 60. Billion euros. I don't know anybody else who has given us more money. Und Er heißt in diesen Land hat mir gesagt Fuchtelos. Ich finde das ist πριν πατάτε την για μένα δεν δώσουμε το Δεν είναι δεν επειδή δεν ξέρω όχι να μάθετε. Να Να Σας είναι Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν είναι τέτοιο τα ρούχα, αυτό είναι και ένα σωταρό. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι κουρασμένοι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τις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 Wer wird bei dir das Mit, dir, Lily, Molly, mit dir. το είναι σταδιότες, ξένοι γραβάτα και Καλησπέρα πλατεία Αρέδιο. Καλησπέρα σε όλες τι ελεύθερες πλατείες, όλες τη Ελλάδα, όλη τη Ευρώπη, όλου του κόσμου. Εκπέμπουμε από το κέντρο ανομίας του πλατεία Αρέντιο, σε όλα τα κέντρα Ελλάδα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη. Στον καπετάν, Γιάν... καπετάν Γιαννούτσο, στον Γιάννη Οικονόμου, τον τελευταίο μαυροσκούφι του Ελάς ο οποίος έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες. Εκπέμπουμε σε όλη την απικία χρέους της Ευρωζώνης. Σε την... όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκή Ένωσης, το οποίο έχει χωρίσει την κυριαρχία του με τις υπογραφές που εκεί του. Μην γαλώνεις, <Συγλώδη> μην κατακτηθείς, μην κατακτηθείς, μην κατακτηθείς, μην που έχει όπως ο Βερσέζεν αναγκάστηκαν να καταφύγουν τα όπλα τους κατ' 5 του Ιούλιο Όλοι οι γαλατοί είναι Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστοιχεύει και τους φόρους που είναι η καταστική. Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα αγομαϊκά στα τέτοια. Σ' χωριό θα κάνουμε τη με τον πολεμιστή και όλη η Γαλατία είναι υποκατοχή, όχι όλοι, υπάρχουν κάποια κέντρα νομίας, τα οποία αντιστέκονται στους σύγχρονους Ρωμαίους. Αντιστέκονται στο 4ο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Νέα Ιερά Συμμαχία. Έχουμε στη φασιστία, σε αυτό το φασιστικό καθεστώς, το οποίο κατασταθεί στη χώρα και θα φύγει, θα φύγει μαζί με την εξέγερση του ελληνικού λαού, η οποία θα γίνει, θα σκάσει κάποια στιγμή, ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού υπουργού με φασιστική νοοτροπία είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σαν δάσκαλο κάνει μαθήματα σε άλλους βουλευτές για το πώ θα φέρονται μέσα στο κοινοβούλιο. Ακούστε τον να λέει σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου πως είναι πολύ άτακτο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Σε ανησυχία βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Θόρακα τη Δυτική που βρίσκεται στην Πάτρα, έχουν ήδη κάνει κινητοποίηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτό το διάστημα βρίσκονται σε επιφυλακή σχετικά με το μέλλον του νοσοκομείου. Όπω επίση, αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει και στα λαϊκά στρώματα ευρύτερα, τα οποία προσφεύγουν στο νοσοκομείο για τι απαραίτητε παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία. Εδώ να πούμε και να τονίσουμε ότι το νοσοκομείο Θόρακα αποτελεί το μοναδικό πνευμολογικό νοσοκομείο σε ολόκληρη την νοτιοδυτική Ελλάδα. Είναι δηλαδή ένα περιφερειακό νοσοκομείο, επί της ουσίας. Και μάλιστα το ίδιο αυτό το νοσοκομείο πρόσφατα έχει ανακαινιστεί, έχει εξυγχρονιστεί ο εξοπλισμός του και παρά τις ελλείψης μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει ένα σύγχρονο εξοπλισμό. Βεβαίως η κυβέρνηση με πρόσχημα τη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγένση επιταχύνει τις διαδικασίες ειρήκων στο δημόσιο τομέα τη υγεία. Τη λειτουργία του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια προχωράει σε συγχωνεύσεις και συνενώσεις νοσοκομιακών μονάδων και κλινικών υποβαθμίζονται τη δράση του δημόσιου τομέα, το δημοσίων νοσοκομείων προς όφελος της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δρομολογεί αξιολογήσεις με κριτήρια βεβαίως που συμβαδίζουν σε αυτή την κατεύθυνση αξιολογήσει που έχουν ολοκληρωθεί και βέβαια προτίθεται να αξιοποιήσει τι εκθέσει για την περαιτέρω συρρήκνωση και υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων. Από αυτή την άποψη το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι με βάση και τι συγκεκριμένε εκθέσει που έχετε στα χέρια σα από την ΕΧΤΗΠΕ Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σχέση με το νοσοκομείο του Θώρακα. Θα το κλείσει, θα προχωρήσει σε συγχώνευση με το νοσοκομείο του Άγιαντρέα, θα το μετατρέψει σε κλινική πνευμονολογική του Άγιαντρέα. Είναι, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό ερώτημα η σχεδιασμοί της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Έχετε το ρόγο κύριε Υπουργέ για τρία λεπτά. Κύριε Συνάδελφε ξεκινάω πρώτα με τις καθαρές κουβέντες δεν πρόκειται να κλείσει το νοσοκομείο από πρώτη πρώτη δεκατρία ούτως ή άλλως αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο των νοσοκομείων του Αγίου Ανδρέα με, τον, με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Πατρών άρα είναι ήδη ένα, ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο και ήδη στα πλαίσια αυτού του ενιαίου νομικού πρόσωπου η διοίκηση μπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές που κρίνει η ενέβρεθμη λειτουργία των, του Ιδρύματος Περαιτέρω ε, συγχώνευση κλείσιμο ή τα υπόλοιπα που είπατε δεν ισχύουν και δεν αποτελούν σχεδιασμό της κυβερνήσεως. Θα μου επιτρέψω όμως σχολιά της να κάνω δύο μόνο σχόλια. Το πρώτο με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης δημοσιονομικής προσαρμογής. Κάπως ήθελα, το είπατε, αν το συγκράτσα πάρα πολύ καλά. Τι θα πει με το πρόσχημα. Δεν ξέρω ότι η χώρα έχει πρόβλημα. Και ότι χρειάζεται να μπορέσει να εξορθολογήσει δαπάνες της. Δηλαδή, έχουν ακούσει στα πέρατα του κόσμου το πρόβλημα με την ελληνική οικονομία και εσείς εδώ όλο αυτό το να το θεωρείτε ένα απλό πρόσχημα. Να, ναι, εξυγείας, βέβαια. ναι, βέβαια. Εσείς δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται να εξυγίανσης η υγεία δηλαδή. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το κουκουέ μας λέει ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα. Δηλαδή ότι δεν υπήρχε σπατάλι, δεν υπήρχε ρεμούλα, δεν υπήρχε υπέρχρεα στο δημόσιο, δεν αγοράζαμε τα υλικά 7, 8 και 10 φορές ακριβότερα από τους άλλους. Δηλαδή το ΚΚΕ λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι είναι κατά της δημοσιονομικής εξηγείανσης. Ε, μα α, πείτε και μια πρόταση όμως για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η δημοσιονομική εξηγείανση, εκτός να σας είναι παγερά διάφορο. Επίσης θα ένα δεύτερο σημείο. Είπατε οι, οι εργαζόμενοι σε επιφυλακή. Εδώ με συγχωρείτε έχουμε μια βομική και προφανώς ουσιαστική διαφωνία. Εμείς δεν συνδικούμε στους εργαζομένους η γνώμη τους είναι σεβαστή και ευπρόσδεκτη στο τέλος αποφασίζει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συνδικήσουμε με κανέναν ούτε με τους συγκεκριμένους συγκεκριμένους ούτε με κανέναν άλλον στο τέλος αποφασίζει η κυβέρνηση γιατί έχει εκλεγεί το λόγο για να αποφασίζει αυτή η δουλειά της ευχαριστώ πολύ ναι, θα το αλαζονικό στυλ του κύριου Υπουργού Ελπίζω στη δευτερολογία τον να είναι πιο σαφής και συγκεκριμένος Και να προσπαθήσει να απαντήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα Δεν μπορείτε να διασκεδάζετε τις ανησυχίσεις τις οποίες υπάρχουν Τι θα πει απαραίτητες αλλαγές στα πλαίσια του ενίου νοσοκομείου Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μετατραπεί σε κλινική του νοσοκομείου Άρα από τις 50 κλίνες να μείνουν 25 Χάνοντας το χαρακτήρα ως, νοσοκομιακ... ως νοσοκομιακό ίδρυμα γιατί είναι νοσοκομειακό ίδρυμα, αυτοτελές ως προς την παροχή υπηρεσιών. ανεξάρτητα διοικητικά και το κάνετε συνολικά, συγκεκριμένα, με σκοπό να το υποβαθμίσετε. Θα παρέχει συνολικά υπηρεσίες ως νοσηλευτικό ίδρυμα, ως νοσοκομείο περιφερειακού χαρακτήρα που είναι στην πραγματικότητα και στην ουσία πνευμονολογικών παθήσεων και αντιμετώπιση του. Θα αναβαθμιστεί ή θα συρρυκνωθεί περαιτέρω. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει, τι θα γίνει. Θα αξιοποιηθεί ή θα μεταφερθεί. Ο χώρος που είναι εκεί πέρα, ο οποίος είναι ένας χώρος προνομιακός για τέτοιου είδους αντιμετώπιση παθήσεων. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα συγκεκριμένα ερωτήματα και πολύ καλά κάνουν οι εργαζόμενοι και αγωνιούν και βρίσκονται σε επιφυλακή. Γιατί αφενός μεν θέλουν να διασφαλίσουν τις θέσει εργασία τους, αλλά αυτό είναι το λιγότερο κύριε Υπουργέ. Να διασφαλίσουν και αυτό επιδιώκουν να παρέχονται αναβαθμισμένες δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε όλους όσο έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η ουσία. Και σε αυτά τα πλαίσια η κυβέρνηση όχι μπονό βρίσκεται απέναντι αλλά με την πολιτική της όπως από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τι υπόλοιπες βρίσκεται στη λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας και εδώ είναι η τεράστια ειδοποιώς διαφορά αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο, σε αυτό καλείστε να απαντήσετε γιατί ακριβώς με πρόσχημα το δημοσιονομικό εκτροχιασμό Πηγαίνετε και χτυπάτε και εμπορευματοποιείτε και περικόπτετε τις δαπάνες υγείας που είναι απαραίτητες για αναβαθμισμένες δωρεάν παροχές υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίεργασης στους ασφαλισμένους και στους μη ασφαλισμένους, σε όλο το λαό, ανεξάρτητα χρώματος και θρησκείας και μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Τους καλύτερα να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πάρτι το οποίο γινόταν στην υγεία και συνεχίζεται να γίνεται γίνεται μέσα από τη σύμφυση του δημόσιου τομέα των νοσοκομείων με, επιχειρημα... με τις μεγάλες επιχειρηματικές με τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους που είτε το τροφοδοτούν με ιατρικό εξοπλισμό, είτε με αναλώσιμα, είτε το τροφοδοτούν με φάρμακα. Εκεί είναι το πάρτι. Και αυτό το πάρτι όχι μόνο δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσετε, αλλά αντίθετα στο όνομα τη μετατροπή και των νοσοκομείων της λειτουργίας με ιδιωτικο κριτήρια θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο σε βάρο του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άρα λοιπόν γι' αυτό είπαμε με πρόσχημα ότι στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης κάνετε ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα πλατεία λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν το ερώτημα και το ζητούμενο και θέλουμε εδώ καθαρή απάντηση κύριε και αφήστε ότι θα αξιοποιηθεί. Πώς θα αξιοποιηθεί είναι το ζητούμενο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο. Πρέπει να εξοπλιστεί ακόμη καλύτερα με νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Και βέβαια με το απαραίτητο προσωπικό σε μόνιμη και σταθερή σχέση εργασία. Αυτή είναι η διέξοδος η οποία υπάρχει και η οποία είναι απαραίτητη σήμερα για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν το σύνολο των λαϊκών αναγκών όσον αφορά τις πνευμολογικές παθήσεις που βρίσκονται σε έξαρση και όχι να συρρυκνωθεί και να μετατραπεί σε κλινική του Αγιαντρέα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι η συγκεκριμένη η ερώτηση και θέλουμε συγκεκριμένη υπάρχει θα παραμείνει ω μονάδα, ω νοσοκομιακή μονάδα που να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας στους αρρώστους με προβολογικές παθήσεις ή θα μετατραπεί σε κλινική ή θα συρρυκνωθεί κύριε Υπουργέ, για λεπτά <Κι> Πάμε πρώτα στο ιδεολογικό. Συγγνώμη αν σας φάνηκα αλλάζόν δεν ήταν προσωπική αναφορά σε μένα η διαφωνία μας είναι επί της ουσίας ως προς τη δομή η κυβέρνηση κυβερνά Γι' αυτό λέγεται κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν συγκυβερνά με τους όποιους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν τη γνώμη τους, ευτυχώς έχουμε δημοκρατία εδώ και δεν έχουμε καθεστώτα σαν και θα σας αρέσουνε που δεν μπορεί να μιλήσει κι ένας άλλος, όμως να είμαστε συνοημένοι. Η κυβέρνηση, Η κυβέρνηση... Δεν σας, διέκοψα. δεν σας διέκοψα. Μα δεν σας διέκοψα. Μα... Κυρίες, συνάδελφες, μιλήσετε. Δηλαδή, εσείς την ερώτησή σας μετατρέψατε σε αντικαπιταλισμό. Είναι καλό. Άμα εγώ το κάνω αντικομουνισμό, είναι θλιβερό. Ε, πώς θα γίνει, λέει τώρα. Εδώ είναι πεδίο η διολογική της παραδέσεως. Είσαι στο κομμουνιστής, εγώ δεν είμαι. Προφανώς η διολογική σας δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν τα γκούλακ, δεν μ' αρέσουν οι σφαγές, δεν μ' αρέσουν ολοκληρωτισμός, δεν μ' αρέσουν οι στάλοι. Τι να κάνουμε τώρα. <ΣΣΣ> λέει πρέπει να μας αρέσουν, αλλά δεν μας αρέσουν εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Στάλι για πολλά, όχι για το νοσοκομείο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σας είπα, το νοσοκομείο δεν κλείνει. Το νοσοκομείο έχει αποτελέσει αενιαίο νομικό πρόσωπο από τον Άγιο Ανδρέα. Στα πλαίσια αυτά και η υγειονομική περιφέρεια και η διοίκηση κοιτούν την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, των μηχανημάτων και του κτηριακού της θεραϊκής υποδομής, ώστε να γίνει περισσότερο αποδοτικό. Ω προ τα ιδιωτικά κριτήρια, τα να πάω στο γενικό, δεν λέω το ειδικό μου νοσοκομείο, στα γενικό. Μα σα είπα, δεν κλείνει! Τι να σας πω άλλο. Δεν θα γίνει. Κύριε Καραδαραστόπουλε, Είστε πολύ άτακτο, έχετε μιλήσεις Σα ε, είπα, καραδερασσόπουλε. Καραδερασσόπουλε. Σας είπα δεν κλείνει, δεν θα γίνει κλινική, αξιοποιείται περαιτέρω, αλλά αξιοποιείται περαιτέρω για να είμαστε ενωμένοι. Στα πλαίσια του δικού μα συστήματο. Το δικό μα σύστημα, ναι, Θέλει να βάλει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη λειτουργία των νοσοκομείων. Τι θα πει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα πει να υπάρχει αξιολόγηση των δομών, αξιολόγηση των γιατρών, αξιολόγηση των προμηθευτών, κεντρικέ προμήθειες, ε, καλύτερη οργάνωση. Αυτά είναι τα -οικονομικά κριτήρια. Απ' τα ιδιωτικονομικά που είναι αποτελεσματικά και απ' άλλα, τα δημόσια που και κάνουν τη χώρα σαν την κούβα. Τι θέλετε δηλα, να κάνουμε. Θα πάμε μπρος, θα πάμε πίσω από τις αλλαγές εσάς. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν αυτά τα κριτήρια και θα κάνουμε τα δικά μας νοσοκομεία καλά νοσοκομεία όπως είναι των υπολείπων προηγουμένων κρατών. Και φυσικά τα καλά δημόσια νοσοκομεία όλων των κρατών έχουν ιδιωτικονομικά κριτήρια λειτουργίας για να πηγαίνουν μπροστά. Έχουν αξιολόγηση. Έχουν αξιολογισμό δαπανών. Δεν έχουν αυτό που νομίζετε εσείς. Ανοίγει μια τρύπα και πετάτε λεφτά μέσα. Άρα λοιπόν για να είμαστε καθαροί. Το νοσοκομείο το νοσοκομείο συνεχίζει ω νοσοκομείο, αξιοποιείται περαιτέρω, αλλά αξιοποιείται με τον τρόπο των λογικών ανθρώπων και όχι των κομμουνιστών. Ευχαριστώ πολύ. Συμπέρασμα 1. Ε, όπως διαφωνεί με τον άνθρωπο είμαι στο κοινοβούλιο είναι Στο κοινοβούλιο του κοινοβουλευτικού savoir-vivre, που περνάνε τύποι σαν το Μημαράκι, με πρικισμένοι τύποι οι οποίοι στους διαδρόμους της βολής λένε τα έχουν μεγάλα και τέτοια αλλά μέσα στο κοινοβούλιο είναι κύριοι, κάτι τέτοιοι τύποι ε, περνάνε το concept του κοινοβουλίου του Σεβουάρ Βίβρο όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση, όποιος διαφωνεί με τον Άδωνη είναι άτακτος και πρέπει να μαζεύεται, πρέπει να στοχεύουμε και να κοιτάμε ε, η τάδε βουλευτής φοράει παπαγαλάκια, μπλούζα παπαγαλάκια δεν έχει σημασία τι λέει, τι φοράει ε, ο τάδε βουλευτής είναι λίγο άτακτος, υψώνει τον τόνο, φωνάζει, μιλάει για κατοχή, μιλάει για κοινοβουλευτική δικτατορία Αυτοί οι βουλευτές θεωρούνται άτακτοι και με το νέο κοινοβουλευτικό savoir vivre, το φασιστικό savoir vivre που έχει περάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο Όχι μόνο είναι άτακτοι αλλά σβήνονται τα πρακτικά που οτιδήποτε έχει υποθεί στα πρακτικά του Κοινοβουλίου πρέπει να κρατιέται για να θυμούνται τα παιδιά στο μέλλον τι λέγεται και τι λεγότανε 2014 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και να ξέρουνε ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επειδή 2014 υπήρχε ένας υπουργός ο οποίος έλεγε πρώτον ε, έχουμε ένα φυσιολογικό σύστημα δεν είμαστε κομμουνιστές. Όποιος είναι ο κομμουνιστής προ, προ, προ, προφανώς δεν είναι φυσιολογικός, δεν είναι κανονικός, δεν έχει κανονικό σύστημα. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης δεν είναι ένα παραλήρημα, δεν είναι απλά ένα της ελεύθερης αγοράς. Είναι ό,τι πιο είναι ο φιλελεύθερος έχει ακουστεί. Αυτό να σχολιάσουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι εξ αρχής το δημόσιο είναι αποτυχημένο ενώ ο δυτικός τομέας όχι η δυτική πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι καν στα πλαίσια της οικονομίας των αγορών. Αυτό είναι στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού. Ή όπω λέω εγώ συχνά, του ναζινιοφιλελευθερισμού που εκπέμπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Άδωνος Γεωργιάδης λοιπόν είναι από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα βουλευτών, υπουργών, με από Άδωνο Γεωργιάδη. Ο οποίος μετατρέπει τους Έλληνε σε πειραματόζωα των εταιριών γενοσύμων. Των εταιριών γενοσύμων Ισραηλογερμανικών συμφερόντων. Τα οποία θα κάνουν του Έλληνες πειραματόζωα. Και από εταιρείε οι οποίε έχουν διωχθεί στο εξωτερικό για τα φάρμακα τα οποία δίνουν. Ήταν, ήταν πολύ καλή παρέμβαση το του βουλευτή του ΚΟΚΟΕ. Δυστυχώ όμω το ΚΟΚΟΕ ψήφισε παρόν στα γεννόσιμα. Δυστυχώ. Ε, πρόσφατα, αυτέ τι μέρε δηλαδή, ε, ακούτε για τη ΜΚΙΟ. Ε, ας πούμε ζαμ ζαμπονοκοπτική εκεί που υπάρχει απονάρκωση εγώ σε αυτή τη ΜΚΟ θέλω να σταθώ θέλω να σταθώ στη μικιό που αναλαμβάνει την αποναρκοθέτηση σε μπόλεμες ζώνες. δηλαδή υπάρχει μια μικιό η οποία ε, από ανθρώπους κατά το δούμε στην πορεία του Αμερικάνικου, του Δυτικού παράγοντα Ευρωπαϊκού, του Νατοϊκού παράγοντα που όπου πάνε οι Αμερικανοί και σκοτώνουν ανθρώπους, τους πιάνουν τα φιλαθροπικά του μετά συναισθήματα και κάνουν από ναρκοθέτηση. Εκεί είναι παράνοια. Οι νατοικές δυνάμεις κάνουν πόλεμο σε χώρες όπως η Γιγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και μετά φτιάχνουν Μίκιο για από Στι Στις ΜΚΙΟ αυτές, ακούσουμε ε, τη βουλεφή του ΚΟΚΟΕΤ, Λιάννα Κανέλη, η οποία είχε βγάλει πρώτη το θέμα για αυτές τις ΜΚΙΟ. Εσεί με τον Αντώνη Σκυλάκο, αν θυμάμαι καλά, είχατε πρωτοστατήσει στο θέμα τη δράση αυτή τη συγκεκριμένη ΜΚΟ ή έχουμε πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Ερωτήσει στη Βουλή, κυρία Κανέλη, και εξαιτία αυτή τη κινητικότητα από τη δική σα την πλευρά, ο Ανδρέας Λοβέρδο, με την ιδιότητα τότε ω Υφυπουργού Εξωτερικών, επικοινώνησε μαζί σα. Μπορείτε να μα περιγράψετε το περιεχόμενο αυτή τη επικοινωνία. Θα προσπαθήσω Πριν από την ΜΚΟ, την IMI, έτσι αυτό ήταν ελληνικό παράρτημα. Ε, Σα διευκρινίζω ότι ε, το άνοιγμα τη υπόθεση ΜΚΟ έγινε το, το 2001 από το ΚΟΚΟΕ. Mm -hmm. Στι εφημερίδε της εποχής μάλιστα, ψαρκάζοντας ε, λίγο, θα σας το πω, υπήρχε και το αστείο, πρώτη φορά το ΚΟΚΟΕ έπεσε σε όλες τις εφημερίδες. Ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Γιατί το θέμα είχε τραβήξει πολύ την προσοχή όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων τότε. Έξτοτε, εγώ απλώ τα λεπορείες έχω την έμεση, η δεν κυκλοφορεί πια, μόλι άγγιξε ονόματα τυπουρώντος. Και κυρίω τη διαχείριση ζητημάτων εξωτερική πολιτική, δηλαδή τη διαχείριση του διαμελισμού της Ινδονησίας, γιατί περί αυτού ακριβώ πρόκειται, μέσα από μη κυβερνητικέ οργανώσει για τι οποίε υπήρχε εξαιρετικό Αμερικάνικο, εξαιρετικό Καναδικό ενδιαφέρον. Και αυτό το παιχνίδι το έπαιξε εν ψυχρό αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία κατά την άποψή μου, και εφαίρω τη βαρύτητα του χαρακτηρισμού που λεγόταν Από την ώρα που έγραψε για όλου αυτού. Και για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Παπανδρέου και ο ίδιος ο Ζωζοφοπανδρέος θέλησε να στηρίξει το εργαλείο του, γιατί εργαλείο ήταν για την άσκηση πλάγια σκοτεινή εξωτερική πολιτική, mm. όπου αυτό σύμφερε τη συμμαχία των Προδείμων. Το έκανε και στο Ιράκ, το έκανε και παντού. Έχετε δίκιος! δεν γι' αυτό τώρα. Τώρα μιλάμε για 9 εκατομμύρια που κάναν φτερά. Μισό λεπτό. Τα 9 εκατομμύρια που κάναν φτερά είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Η, η, οι κουβέντες του Ρόντου του, του Παπαδρέου, που πρώτα απ' όλα δεν ήξερα και δεν ήξερα, εκείνο τον καιρό απαντάει για αριθμό κονδύλιων. Επομένως τι πάνε να πει δεν ήξερε. Όχι, όχι, όχι. Απ' την ουσίας το είπαμε αυτό. Απ' την άλλη. πώς φύγανε και έρχεται στην αντίφαση σήμερα να λέει δεν ξέρει πού βαθήκανε. Εγώ είδα την ανακοίνωση της αστυνομίας και είδα ότι στο γραφείο της κυρίας ε, του Προέδρου βρεθήκανε στο σπίτι τους που βρεθήκανε μέχρι και στρογγυλές φραγίδες του Υπουργείου Τάδε. Στρογγυλές φραγίδες, αφήστε τα όπλα. Στρογγυλές φραγίδες. Τέτοι τι σημαίνει στρογγυλή φραγίδα. Υπουργείων. Την έχετε εσείς και εγώ. Μπορείτε να στραγίζετε χαρτιά. Και ξαφνικά όλοι κόπτονταν για τη διαφάνεια και χρειάστηκαν 20.000 σελίδες και πολύ μεγάλος σκόπος από τους δικαστές. Μπράβο τους καλά κάνανε. Και όσο χρόνο και να πάγανε. Για να μας πω δεν ξέρουν που πήγαν τα εννιά. Αν δεν ξέρουν που πήγαν αυτά τα εννιά με τριάμιση δηλωμένα ήδη από τον Παπανδρέου, μέσα στη Βουλή. Ότι ελέγχθησαν αυτά τα πράγματα, τον κύριο με την κόκκινη γραμμάτα, έτσι τον αποκαλούσα εγώ. Ήταν ο σιωπηλός, αγγλόφωνος κύριος, παριστάμενος στη συνεδριάση της επιτροπής εξωτερικών. Και ξαφνικά δεν ξέρει κανένας, δεν έχει ευθύνες, πάμε στις πολιτικές, πάμε στις οικονομικές. Λέτε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δηλαδή. Τεράστιες κυρία, ε, κυρία Τρέμερ και αυτές οι ευθύνες είναι της γενικότερης πολιτικής. Να ασκείται εξωτερική, εμπόλεμη πολιτική. Χωρί να φαίνεται αλλά να εισπράττει το κράτο ή οι εκφραστές του τα εύσημα από αυτού που είχαν τα συμφέροντα. Σήμερα θα δείτε στο ρεπορτάζ, εγώ δεν ξέρω, ο κύριος δημοσιογράφος αυτό ήταν και διαπιστευμένο τη Βουλή μας των 9. Λένε κάποιες πληροφορίες. Εγώ δεν και το γνώριζα, δεν ξέρω, ξέρω, αν αν νόμισε, το γνώριζα. Εγώ δεν το γνώριζα Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να κυκλοφορούν και να διατείνονται ότι είναι επικεφαλής εκστρατείας της διαφάνειας όταν έχουμε ζήσει μέσα στη Βουλή mm. από Γιώργο Παπανδρέου τις εξής δύο δηλώσεις την πριετία 2000-2003, θα το στο Λοβέρδο αμέσως 2002-2003 ήτανε αμέσως ήταν η υπόθεση ο Τσαλάν το 2000 όπου η εξωτερική πολιτική μπορούσε να ασχείται και από την κοινωνία των πολιτών αμέσως μετά τα γεγονότα ο Τσαλάν έρχεται ο ίδιος άνθρωπος τη Βουλή και λέει δεν είναι η εξωτερική πολιτική υπόθεση της κοινωνίας ας. των πολιτών Τώρα θα, θα μας πείτε για τον Λοβ που σημαίνει ότι για να μην είναι των πολιτών και να είναι των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτό το επίπεδο κάποιος κοινούσε νήματα για να ενισχύσει το Μπάραντζιτ, το Φούβουτο, το Μούμουτο στα Βαλκάνια. Το διαχειρίστηκαν στην ψύχρα. Και έτσι εμφανίζεται στα Βαλκάνια να παίζει πρωτοφανή ρόλο ω όρος. Μάλιστα, κυρία τώρα φύγαμε εντελώς από το θέμα όμως. Δεν φύγαμε, γιατί αυτά είναι που πληρώνει σήμερα η χώρα και στρατήπρου της αναγνώρισης του Κωσόβου και του αιτήματος να βγαίνει ο κύριος Χατζήμου Θάτστιο προχθές και να λέει ότι πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και να, κυρία, κυρία η Γανέλη, θα πρέπει, να, να σας παρακαλέσω να βάλουμε μια τελεία εδώ. Όχι, θα κλείσω το ρο... για τον ο... Ωραία, πέστε μας εντύπημα. Λοιπόν, ακούστε, ο κύριος Λοβέρδος με παίρνει τηλέφωνο μετά από αυτά τα δημοσιεύματα γιατί είναι ο υπεύθυνος να βάλει την υπογραφή του. Και μου λέει, τι συμβαίνει, εσείς έχετε γράψει, έχετε πει. Συμβαίνει αυτόνες μετά την απομάκρυση του Λογάρδου επανανεργοποιεί τη χρηματοδότηση της οργάνωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, λοιπόν, ε, ποιος την ήξερε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κανέλη. Ποιος είναι ο Άλεξ Ρόντος λοιπόν. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη Μίκιο, από ναρκοθέτησες των ναρκών στις περιοχές που έχει κάνει πόλεμο τον Άτο. Αυτός ο άνθρωπος για να ξέρουμε να υποθούν κάποια πράγματα βρισκόταν σε θήσεις κλειδί των Αμερικανών πάντα βρισκόταν στο πλευρό του Παπανδρέου είναι η μαρτυρία της Λιάννας Κανέλη ότι στα συμβούλια του Παπανδρέου ήταν εκεί ο Άλεξ ρόντο, ο κύριος με την γραβάτα βρισκόταν πλάι στο Παπανδρέου χαράσσοντας Αμερικάνικη πολιτική για λογαριασμό του βρισκόταν στο πλάι του Σακιασβίλη, του Προέδρου της Γεωργίας η οποία θέλησε να διαταράξει τις ζώνες επιρροής που ήταν παραδοσιακά στη Σοβιετική, Ρώσικη σήμερα ζώνη επιρροής και να πάει στο Αμερικάνικο στρατόπεδο την περίοδο εκείνη δίπλα στους Ζακιασβίλοι βρισκόταν ο Άλεξ Ρόντος με επακόλουφα άμα θυμόμαστε θυμόμαστε το βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Γεωργία τότες Σύμβουλος της κυβέρνησης Σακιασβίλη ήταν ο Άλεξ Ρόντος ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτές τις Μίκιο, σε αυτή τη συγκεκριμένη μη της ο Παπανδρέου όταν βγήκε να κάνει δελώσεις άφησε μόνο μια αιχμή για το ΚΚΕ στο οποίο πρέπει να απαντήσει το ΚΚΕ ότι κοπτότανε το 2002-2004 το κοπτότανε για τη μη αυτή και την υπερασπιζόταν. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν είναι αξιόπιστη πηγή ο Γιώργος Παπανδρέου. Για μένα πρέπει να απαντήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα με μια ανακοίνωση. Εγώ θα ψάξω πάντως να βρω αν ισχύει ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα κοπτότανε. Πάντως ισχύει ότι η κυρία Κανέλη και αν δεν κάνω λάθος ο κύριο Σκυλακάκη από το ΚΟΚΟΕ κυνήγησαν το θέμα αυτό με τη ΜΚΟ. Και όλο αυτό το θέμα με σώρο όπου πάμε σαν Αμερικανοί, καταστρέφουμε χώρε και μετά δημιουργούμε, πάμε α πούμε εμεί οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βομβαρδίζουμε την Κιουγκοσλαβία. Και κάνουμε μια ΜΚΟ μετά από ναρκοθέτηση. Βομβαρδίζουμε το Αφγανιστάν, το Ιράκ. Και κάνουμε μια ΜΚΟ από ναρκοθέτηση. Αυτό είναι το κόλπο. Και πολλέ ΜΚΟ υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα. Πάρα πολλέ ΜΚΟ, α πούμε υπάρχουν ΜΚΟ, οι οποίε δίθεν ασχολούνται με τα δικαιώματα των μεταναστών. Και θέλουν τους μετανάστες σκλάβους στη ΣΕΟΣ που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κόπτονται για τα δικαιώματα των μεταναστών. Πάντω, ο Παπανδρέου που έλεγε ότι η κοινωνία των πολιτών θα αποφασίζει για την εξωτερική πολιτική, τελικά ήρθε στη γραμμή του Άδωνο Γεωργιάδη ότι οι πολίτε δεν κυβερνάνε. Κυβερνάει η τι Δεν κάνουμε και τον Γεωργιάδη, το ξέρουμε. Ελπίζουμε όταν τελειώσει αυτός ο αγώνας όχι μόνο να είμαστε ελεύθεροι να έχουμε σπάσει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οποιασδήποτε ξένης επιρροής ή την Αμερικάνικη ή την οποιαδήποτε επιρροή όταν θα σπάσουμε τα δεσμά αυτά να αλλάξουμε και το σύστημα Το ελπίζουμε και Γεωργιάδη έτσι ώστε να κυβερνάει η κοινωνία των πολιτών Αυτά για τις ΜΚΟ στις οποίες μπλέκεται ο πράκτορας των Αμερικανών Alex Rondos ο άνθρωπος των Αμερικανών δεν ξέρω αν δουλεύει CIA δεν είναι μόνο αυτό ο πράκτορας δεν χρειάζεται να είσαι σε CIA για να είσαι πράκτορας των Αμερικανών μπορείς να είσαι σε συγκεκριμένες ΜΚΟ σε συγκεκριμένες οργανώσεις στην Αμερική και μετά να μπαίνεις σε ανεγκάθετος δίπλα σε πολιτικούς δίπλα σε πρωθυπουργούς δίπλα σε πρόεδρος και έτσι πράττει των Αμερικανών Αμερικανός. Δεν έχει καμία σημασία. Εκπέμπεις πάντως στα αμερικάνικα συμφέροντα. Αυτά λοιπόν για τις ΜΚΟ. Κάποια τα οποία δεν πολύ ακούστηκαν. Άκουσα κάτι ωραίο. Ότι άμα ο Άλεξ Ρόντος δεν διωκόταν στην Ελλάδα θα ήμασταν σίγουροι πως είναι πίσω από την Ουκρανική Εξέγερση. Την νέα Πορτοκαλία Επανάστασε Κάει τέτοιες επαναστάσεις Πορτοκαλί. Όπω την Ουκρανία που καίγεται σήμερα συνήθω είναι πίσω άνθρωποι σαν τον Άλεξ Ρόντο. Σήμερα σχηματίζεται στην Ουκρανία ένα εμφύλιο, α πούμε μια κοινωνική αποσταθεροποίηση Ουκρανία εναντίον Ουκρανών Ουκρανία που προσπαθούν να τι πάσουν στα δύο, σε δύο κρατήδια Και σε τέτοιε περιπτώσει συνήθω τύποι σαν τον Άλεξ Ρόντο Είναι εκεί πέρα. Για να πάμε στο προηγούμενο στον δημοκρατικότατο πολιτικό που προέρχεται από τον ακροδεξιό χώρο διαφημιστή των βιβλίων του πλεύρη Άδωνη Γεωργιάδη ακούστε τον αφού υπεραμείνθηκε των γενοσύμων, τη διάλυσης του ΕΟΠΗ, της διάλυσης υγείας ακούστε τον να παραδέχετε ότι είπε ψέματα στον ελληνικό λαό για το μνημόνιο Το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική και μην μου πεις ψέματα ότι δεν χρειάστηκε κάποτε να πεις ψέματα γιατί δεν θα σε πιστέψω Μόνο ένα. Κάτσε να βρει τη light. Κοιτάξτε να δεις. Σίγουρα έχω πει. Όχι όμως ψέμα με... με την έννοια για να κοροϊδέψω. Αυτό. Δεν το κάνω ποτέ, γι' αυτό και εδώ και σκληρά πράγματα. Το δέχομαι. Με την ένα του λεγόμενου κατασυνθήκη. Παίζουμε ένα. Δηλαδή. Α σε βολέψω. Όχι αυτό το έχω κάνει ποτέ, το απαγορεύω διαροπάλω. Δεν έχω κάνει φέτο, τα, τα συγχαίρω όμως. ένα. Θέλω να τα ακούσω, σε παρακαλώ. Αρθώ ένα παράδειγμα. Α... Τι πρώτε μέρε του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο πραγματικά πιστεύαμε μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα στα καταφέρνουμε μην ανησυχήνουν τίποτα ενώ ξέραμε όλοι ήταν ε, καταστροφή. Ξέραν όλοι ότι το μνημόνιο είναι μια καταστροφή και αλλά είχαν ψέματα. Λένε για να μην τρομάξουν τον κόσμο. Αυτό τι είναι. Η προδοσία, η έννοια της προδοσίας, καλό τον κύριο Γεωργιάδη που είναι και Ελληνομαθής να την ψάξεις στα λεξικά, σημαίνει και αυτό. Να ασκεί σε γνώση σου, πολιτική, που ξέρεις ότι στρέφεται εναντίον του κόσμου. Τώρα ο Γεωργιάδης μπορεί να βγει και να πει ότι άμα δεν ψεφίσαμε λιμόνο θα κατεστρέφόμασταν. Μια τέτοια λογική μπορεί να έχει οποιοδήποτε Γενίτσαρος. Μπορεί να πήρα παιδί μου ο κάποιος, συνθηκολόγησα με τον κατακτητή, όπως έκανε τσολάκογλου. Αυτό δεν είναι και ο τσολάκογλου. Συνθηκολόγησα με τον κατακτητή, γιατί αν δεν συνθηκολογ και βγαίναμε σε πόλεμο, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Αυτό είπε Τσουλάκουγλου. Δεν μου φαίνεται να διαφέρει σε κάτι. Η, η Ελλάδα, ε, ως απικία της Ευρωπαϊκής Ένωση και απικία χρέους ευρωζώνης, ως μια επαρχία της μεγάλης Ευρώπης, της Ευρώπης των λαών, είναι η Ελλάδα η οποία εφαρμόζει, όπως διάβασα και δεν μπορούσα να το πιστέψω, μαθητικά ασφαλεία. Πρώτη φορά το στο Πλατεία Ρέντιο στο site του σταθμού μας το ανέβασε ο νυχτερινός το έψαξα και όντως ισχύ θα σας διαβάσω το δημοσίευμα του Πλατεία Ρέντιο για το μαθητικό ασφαλείας για τους μαθητές φακελώνουν τους μαθητές μην τυχόν και είναι κανένας λίγο πιο άτακτος καταληψίας να το ξέρουν το μαθητικό ασφαλείας υπήρχε και επιχούντες αυτή είναι η δημοκρατία του. Διαβάζω λοιπόν το δημοσίευμα του πλατεία ρέντιο του νυκτερινού. Με το επαριθμόν πρωτόκολλο αυτό, αυτό και αυτό, 28, κάθετος, 14, κάθετος, 22, 0, 0, 75. επαναλάβουμε, άμα θέλει να το ψάξει κάποιος, να επαναλάβουμε τον αριθμό του πρωτοκόλλου, 28460 κάθετος, 14, κάθετος, 22, 0, 0, με το υπαριθμό αυτό πρωτόκολλο της 6ης Δευτέρου του 2014 η Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειονατολικής Αττικής βασιζόμενη στην υπαριθμο 1668 από 5 Δευτέρου του 2014 διαταγή του Γενάη και την 18648 κάθετος 4 8 14 κάθετος 21 14 σαν βουλευτής αστάνθηκα από την 5η Δευτέρου του 2014 διαταγή ΓΑΔΑ γα, α ζητά από τους διοικητέ αστυνομικών τμήματων της δικαιοδοσίας της πρώτον την πλήρη καταγραφή των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε περιοχές αρμοδιότητας διευθύνσεων αστυνομίας ΓΑΔΑ υποβάλλοντας το υπόδειγμα της καταγραφής σε μορφή excel στις οικείες υποδιευθύνσεις αστυνομία, δηλαδή αφενός, πρώτον, για να καταλάβουμε, πλήρη καταγραφή όλων των σχολικών μονάδων στην τοπική αστυνομία, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, τοπική υποδιέθυνση, σε μορφή Excel. Όλα τα σχολεία, λοιπόν, για αρχή, σε μορφή Excel, στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, τη μεθόδευση προσωπικών επαφών και συναντήσεων με του διευθυντέ των ανωτέρων σχολείων, με σκοπό την καταγραφή. Υφιστάμενων προβλημάτων, αναγκών στη λειτουργία των σχολείων, καθώ και τη συλλογή τυχών ετοιμάτων που θα επιβληθούν από αυτού, του διευθυντές των σχολείων, και αφορούν το πεδίο αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημοσία Τάξη, Προστασία του Πολίτη και τη Αστυνομία γενικότερα. Το δεύτερο, λοιπόν, να το εξηγήσουμε. Συναντήσει των διευθυντών των σχολείων με τα αστυνομικά τμήματα, με τα όργανα των αστυνομικών τμήματων τη περιοχή του, για καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων και των αναγκών. Όχι των προβλημάτων και των αναγκών που έχουν να κάνουν... Μήντε το σχολείο δεν έχει πετρέλαιο. με το σχολείο δεν έχει έδρανα. ή το σχολείο δεν έχει καθηγητέ, Δεν τους νοιάζει. Επαφή με τα αστυνομικά όργανα για θέματα που αφορούν... Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προστασία του Πολίτη και την αστυνομία. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, για παραβατικές συμπεριφορέ. Όπως καταληψίες, είναι παραβατική συμπεριφορά ε. Θα μιλήσουμε και τους καταληψίες και την παραβατική συμπεριφορά Γιατί έγινε μια δίωξη στο κερατσίνι Που μας δείχνει τι θα ακολουθήσει Μαθητικό ασφαλείας λοιπόν, φακελωμένοι μαθητές Φακελωμένα σχολεία σε μορφή Excel Για τις ανάγκες του σχολείου Και όταν λέμε ανάγκες δεν εννοούμε το πετρέλαιο, δεν εννοούμε το φως, δεν εννοούμε τα έδρανα Δεν εννοούμε τους καθηγητές όταν λέμε ανάγκε στο σχολείο, νοούμε τι παραβατικέ συμπεριφορέ. Του άτακτου μαθητέ. Να καταλάβουμε. Του Γιατί μπορεί να επανέλθουμε και στην εποχή του τεντυμπόι. Τη ταμπέλα ή με τεντυμπόι και το γύρο. Τη περιοχή. Μπορεί και να επανέλθουμε. Τρίτον, λοιπόν. Τη σύνταξη εμπεριστατωμένων αναφορών για τα ανωτέρω και την υποβολή των απόψεών του υπ' αυτών, μπορεί στι οποίε υποδιευθύνσεις της αστυνομίας τη σύνταξη εμπεριστατωμένων αναφορών για το και την υποβολή των απόψεών τους υπαυτών προ τι οικείες υποδιευθύνσεις τη αστυνομία. δηλαδή αναφορές τη αστυνομία των διευθυντών που δοθούν στα θερμήματα της περιοχής σχετικά με κάποιον παραβατικό μαθητή τους ή κάτι τέτοιο με μια κατάληψη που μπορεί να συμβαίνει στο σχολείο ξέρετε οι πια Πάλι η εποχή που είχαμε την πολυτέλεια και κάναν καταλήψεις για τι τρογγυλές και τις θέλαμε τετράγωνες που ήταν ένα έθιμο ας πούμε καλός κακός δεν έμπαινε και τόσο μέσα ύλη ήταν ένα έθιμο τα παιδιά να κάνουν μια εβδομάδα κατάληψη και πολλές φορές τα αιτήματα μπαίναν τα Κάποια αιτήματα με το άρθρο 16, κάποια σοβαρά όντω αιτήματα και μπαίνει και ποια άλλα αιτήματα, όπως οι τυρόπιτες. Πάνε αυτές τις εποχές, όμως. Τα αιτήματα για τα οποία τα παιδιά κάνουν καταλήψεις είναι πολύ διαφορετικά. Είναι η απόλυση του καθηγητών τους, είτε ότι δεν έχουν βιβλία, είτε ότι δεν έχουν ρεύμα, είναι ότι δεν έχουν πετρέλαιο. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα να για μαρτυρηθούν, γιατί θα είναι φακελωμένοι στις υποδιευθύνεις της Σαν τη Διευθύντρα του Λυκείου στο κερατσίνη, Θα πηγαίνουν σαν καταδότες Της ασφάλειας Και θα δίνουν μαθητές τους Σε αυτό θέλω να πάμε έγινε μια κατάληψη στο κερατσίνη. Γυμνάσιο Λύκειο Και αστυνομία Ζήτησε τα ονόματα των καταληψιών Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Προς το του αρνήθηκε Η Διευθύντρα του Λυκείου τα έδωσε Τα έδωσε και έρχομαι εγώ να ρωτήσω εδώ πέρα Ως τι τα έδωσε Λευθύτερο σχολείο είναι Αν δεν είναι όμως μαθητές είναι με την ασφάλεια Ως τι τα έδωσε Ως συνεργάτης της Χούντας Ως καταδότης Ας πούμε ο κουκουλοφόρος Πως το λένε Επιναζιστικής εποχής Ως φίλοι της ασφάλειας Ως άνθρωπο της ΚΙΠ Δεν νομίζω Άρα, Ως τι τα έδωσε από πού και ως που πηγαίνει μια διευθύντρια ενό σχολείου που πρέπει να είναι μαζί με του μαθητέ και δίνει τα ονόματα των μαθητών τη ασφάλεια. Και τρομοκρατούν τα παιδιά ότι θα χάσουν τι πανελίνες. Προφανώς και δεν θα χάσουν τις πανελίνες. Αυτό έλειπε. Το πήραν πίσω. Ξεσηκώθηκαν και οι δάσκαλοι, οι γονείς. Το πήραν πίσω. Προφανώς και δεν θα χάναν τα παιδιά τις πανελίνες τους για την κατάληψη. Αλλά διώκονται τώρα τα παιδιά αυτά. Βιώκουν παιδιά που κάναν κατάληψη στο σχολείο τους. Θα πει κανείς η κατάληψη δεν είναι νόμιμη. Ούτε στη χούντα ήταν νόμιμη. Και έγινε το Πολυτεχνείο. Έγινε νομική. Και τώρα κάτι μπορεί να γίνει. Ο πάει διευθύνται ενός σχολείου και καταδίδει σαν κοινός κουκλοφόρος τους μαθητές της. Όταν το είδα τρελάθηκα. Και το θέμα με το πρωτόκολλο το καινούργιο του Υπουργείου Προστασία Πολίτη, το μαθητικό ασφαλείας και το θέμα με τη διαφίτρια στο κερατσί να το ψάξουμε κι άλλο. Και θα επικοινωνήσουμε. Θα επικοινωνήσουμε, θα ψάξουμε και το θέμα του μαθητικού ασφαλείας και θα επικοινωνήσουμε και με το σχολείο στο κερατσίνη, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ή θα το κάνουμε για τη σημερινή εκπομπή. Θα το έχω σίγουρα στην επόμενη εκπομπή Θα επικοινωνήσουμε με το σχολείο στο Κερατσίν Να μάθουμε ως τι η διευθύντρια του σχολείου Δίνει ως κοινό κουκουλοφόρος Τους μαθητές της Όπως θα επικοινωνήσουμε Και με το αστυνομικό τμήμα Αχαΐας Να μάθουμε ως τι Ένα τμήμα Και ζητάει τη δίωξη Κάνει μήνυση Σε μια εκπομπή σατερική. Έχω περιέργεια να μάθω Αφορά την επιστολή Που ανακοινώθηκε Πως μπορεί δηλαδή Ο Υπουργός Δημοσίας τάξη, Ο Δένδιας Όσο φασιστικής νοτροπίας κι αν είναι Και όσο φασιστικών καταβολών κι αν είναι Πως μπορεί να κόψει μια εκπομπή της τηλεόρασης Και να φέρουμε σε νημοφρένεια Θα επικοινωνήσουμε όλα αυτά Στην επόμενη εκπομπή Θα προσπαθήσουμε να έχουμε Και επαφή με το αστυνομικό τμήμα Αχαΐας Άμα ας πούμε τι θέση τους οι άνθρωποι, οι αστρονομικοί του τμήματος Για ποιο λόγο θύχτηκαν, για ποιο λόγο ας πούμε Εγώ μπήκα στη σελίδα του τμήματος Αχάιας Ξέρετε πως αναφορήσει για τα ΜΑΤ Κόπτεται για τα ΜΑΤ, τρελάθηκα Εντάξει θα μου πει συναδελφοί τους είναι Όταν δέρναν τα ΜΑΤ αστυνομικούς στο Λυκαβητό Το ξεχάσανε Και κόπτεται για τα ΜΑΤ Πουθενά ανακοίνωσε για την αστυνομική βία. Που θα έπρεπε το τμήμα Χαεία να... να βγάζει ανακοίνωση για την αστυνομική βία. Πουθενά. Η μία μετά τι άλλε δημοσιεύει και τα ΜΑΤ. Θα επικοινωνήσουμε και με το τμήμα Χαεία να πούν την άποψή του, τη θέση του οι άνθρωποι. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το δίκαιο του, μπορεί να έχουν δίκαιο. Εγώ δεν το πιστεύω. Και θα επικοινωνήσουμε με το σχολείο του και Γιατί δεν μπορεί να διώκονται ούτε μαθητέ για μια κατάληψη και να απειλούνται. Ότι θα χάσουν το εξάμηνό τους Δεν μπορεί να επαναφέρεται ούτε μαθητικό ασφαλείας Χουντικό χουντικών εποχών Δεν μπορεί ούτε να διώκεται Μια εκπομπή της ελληνικής Τηλεόρασης, Επειδή προσβάλλει τα μάτια. Παρακαλώ Ναι καλημέρα Γεια σας ε, Μπρατσολας Γρηγόρης λέγομαι το Εμμανουήλ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 Κατεβήκαμε με την πορεία και λέω προϊστάμενος μπαίνετε μέσα μετρό πάμε μετρό μέσα. Τι κοζάνη συνάδελφε, Μπ... Τι μετρό μου λες τώρα; Τι σύνταγμα μου λες τώρα; Ή θα μετάθεση από πού; στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πάς όπου θέλεις. Μη το πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο; στο... μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Δε, δε, δε κατάλαβε. Και σήμαστε, και όλα. Συγγνώμη, δεν τον αεροδρόμιο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 Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθες με την πορεία! Και βέβαια στο αλλοδρόμιο, με την πορεία. Μην πορεία έτσι. και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη είχα να πετάξει. Κανεί υπογέσει δεν κατάλαβα. Πάλι το μετρό κιόλα. Έχεις δίκαιο εγώ μετρό δεν έχω ξαναδεί στην κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω, δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πάω. Δεν πειράζει. Έχει τρει γραμμές, έχει κόκκινη, μπλέ. πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή, όλε θα δει να πάνε, ναι. και πήρε τα χτέρκα τη βία και βίδια Κοζάνη. Ποια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία μου να αναφερθώ, έχω αρίσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δίνει κοζάνη την αρχή δεν είναι νόμαστε ρεμαλούρ, Κύριε συνάδελφε Ναι με μετάθεση που ήρθατε εδώ Ήρθα με μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία λέει προεστάμενος προϊστάμενος φεύγουμε σύνταγμα πορεία Έχει πιτσιρικαρέους Και πήγαμε στην πορεία Καλά δεν ξέρεις που έχεις πάει με μετάθεση Δεν ξέρω τι μετάθεση αυτό σου λέω συνάδελφοι από την αρχή Ρε Μπαλούρδο Ελληνικά δεν μιλάω Συγγνώμη συνάδελφε Κι είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Μπαλούρδο δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πως θα Μα γυρίσουμε τελώνε... πίσω. Μα μου λες τώρα για Εγώ πήρω για μια βοήθεια. βοήθεια. Για στο αεροδρόμιο. Πήρα για βοήθεια συνάδελφε, Αν μπορείς να με αν δεν μπορείς, καλός, πες μου να κλείσω, συγνώμη. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά συνάδελφες. Έχεις δουλειά, το καταλαβαίνω, Εσύ. μια βοήθεια. Πο ποια γραμμή παίρνουμε για να γυρίσω πίσω. Πάρε το πώς θα λέει, το Την μετρό μπλε. Το μετρό έχει μπλέ, που να κατέβω. δεν έχω υπηρεσία να πάω με Ορίστε! Δε χτιάσες ποια υπηρεσία είσαι και πού θες να πας. Μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά με στέλνουνε πορεία να δείρνουμε πιτσυρικάδες. Και όχι τίποτα άλλο, εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια μας χτυπάγαν, μας βρίσκανε πέτρες. Ποιος δουλεύει, εσύς εκτύπησε κανένας. Χτυπάγανε βαράγανε, είχα εγώ την ασπίδα, έσπροχνα βέβαια. Έσπροχνα, ήταν μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Τις... Γυναίκα 75 χρόνια την χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, ναι. είπε για τη Μάνα μου μένα. Μετά... Εμάς στην κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. <laughs> Πες μαλλού. Και είπε η κυρία για τη Μανα μου, εγώ της έκανα μία με τη φυσούνα έτσι, ψι, ψι, ψι. Αποκλείεται. Ναι, ναι, Της Αποκλείεται. κάνει ο με το φλιτ. Γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά, ναι. που μας Κιώς είχε δεύτε και κάτι αέρια εκεί τώρα. πέρα, ζαλήθηκα και εγώ μπήκα στο μετρό τι τώρα. τώρα Τι να σου πω συνάδελφε δεν με εξυπηρετείς, εγώ αυτό τι καταλαβαίνω τώρα. και είμαι όλη το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον παλούρδο τον παλούρδο πες αν πάρω ένα ταξί ε, το πληρώνει πάρε, υπηρεσία Πάρε, πάρε ό,τι είναι άνετα και πήγε όπου θέλει Είναι 33 ευρώ το ταξίδι Ναι συνάδελφοι όσο περιμένω το ταξί μήπως να πάω βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα ήκαια λέει, ήκαια Στο γύρο κάτι καρέκλες λέει καλές Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με το συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη να τώρα, ελπίζω να έχει μαθητές, ας. ελπίζω να έχει μαθητές σε χώρεξη για ξύλο. Να σε καλά! Εντάξει, γεια σου! Ναι. Ναι, ΣΚΑΗ. Θέλω να ρωτήσω, ο Γενικός Τεπιτής ειδήσεων και ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου. Α, <σ> πού τηλεφωνείτε. <jemanden> Απ' τον Όμιλο Αστυνομίας. Απ' τον Όμιλο ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία Ποιον Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς Και τι και κάθεται εκεί παρά και λένε Ρε ρε μαλάκα, καείδες εγώ περιπολία που έκανα Ρε κοιτά ρε ρε Εγώ θα το φάω το με το μηχανάκι που μαρσάρει Ρε κοιτά πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες Κοίτα τα μαλακισμένα δεν Θα τα φάω ζωντανά Ρε Ουγγ Και λένε μετά Και λένε αυτά με τους φίλους τους Είστε το σκάι κύριε Ναι ναι ντόπιο ε, Πώς μιλάτε έτσι το όνομά σα Ε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 Ρε, όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούλια, ούτε δολοφόνοι, τσάμπα μας τα λένε. Επειδή εχωγραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε καθάρματα, μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλτε την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε, ρε, ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα, έχετε να μας πείτε. Ε, τι άλλο να πω, να, ρε.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 Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με κάποια από τα παιδιά της ελληνοφρένειας. Είναι εύκολο, για να αφήσω κάποιο μήνυμα. Όχι, είναι εύκολο. Ε εγώ είμαι ένα από τα παιδιά της ελληνοφρένειας. Φίλε μου, είμαι πατέρας δύο αστυνομικών, τα οποία τα παιδιά είναι σταμάτ. Αχ, τι σας έτυχε, αγαπητέ. Φίλε μου, είναι να τα μεγαλώνεις υπάρχει. μια χαρά. Και μετά να πάρουν στο 18ο <χει> <το> στραβό <χει> το δρόμο. <χει> πετάξουν τις ασπίδες, μόνο αυτό σου λέω. <χει> τι, τι, τι. Τα παιδιά είναι έτοιμα να πετάξουν τις ασπίδες από τα χέρια του. Ένα θα σου πω καλύτερα να μπλέκανε με ναρκωτικά. Θέλω να το πείτε στον αέρα να χαρούν όλα τα παιδιά. Τι να χαρούν αφού ξέρουμε είναι έτοιμα έτοιμα να πετάξουν τις ασπίδες αλλά όταν χρειαστεί σπρώχνουνε με την ασπίδα δεν την πετάνε. Δηλαδή, Αυτό γιατί... που τους έρχεται να πετάξουν εκείνη την ώρα είναι να πετάξουν τη φυσούνα πάνω στα μάτια του διαδηλωτή. Ναι γιατί όλοι τα βάζουν με τα αυτά τα παιδιά και έχουν εμπει μπροστά στους αλίτες και στους... Καταλαβαίνω το δράμα σας αγαπητέ. Έγινε φίλε μου σε ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. υπομονή. υπομονή Γεια σας. <laughs> Ούτε στον εχθρό σας μην την Μάλλον αυτός είναι ο λόγος που διώκουν την Ελληνοφρένεια. Μάλλον είναι αυτός ο λόγος που το αστυνομικό του Μαχαΐας έχει δειχτεί. Μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση η Ελληνοφρένεια και μάλλον η εικόνα κιόλας, γιατί κάνει, κάνει χρόνια τον Μπαλούρδο, κάνει χρόνια του Ματατζή, ο Αποστόλης, η εικόνα μάλλον του Ματατζή ενόχλησε την αστυνομία. Η οποία έστειλε έναν ορθόγραφο κείμενο, δεν έχει νόημα να το διαβάζουμε. Καλά μετά. το διαβάσουμε μετά. Το διαβάσουμε μετά το ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε την απάντηση. Την απάντηση της Ελληνοφρένειας στους ματατζίδες. Α μην το διαβάσουμε εμείς, α το διαβάσει ο ίδιος ο Μπαλούρδος. Διαβάζουν. <Καισαι> με κεφαλαία. <Καισαι> την πρώτη ανακοίνωση, <Καισαι> την πρώτη. Ναι. <Καισαι> Συνάδελφοι, συνάδελφες. Αποτιλεί πρόκληση και πολλά ερωτηματικά από πλευράς Υπουργείου Δημοσίας Τάξη και Προπό, καθώς και του Αρχηγείου της Ελλάς, η διαπόπευση που δέχονται οι αστυνομικοί ιδιαιτέρως της ΙΑΤ, και ομάδας Δέλτα από τη σατυρική με ύψιλον σειρά ελληνοφρένεια που παρουσιάζεται στην τηλεόραση του Αλφα χωρίς κάποιος να παίρνει θέση Δευτέρα με Τρίτη 10 παρατέταρτο το βράδυ <laughs> Συγκεκριμένα εμφανίζονται οιθοποιοί Με λέει ηθοποιό <laughs> Δημοσιογράφος είμαι που φέρουν πλήρη επιχειρησιακή στολή της IAΤ με όλα τα εμβλήματα και τη διακριτικά του σώματος που πουλούνται στην αγορά ως επίση και της ομάδας Δέλτα ως επίσης ωραία ελληνικά Λοιπόν, όπως οι υπόλοιποι συμπρεταγωνιστές τους χλεμα, χλεβάζουν συχνά τους κοσμ, κοσμούν με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα και άσεμνες χειρονομίες, αφήνοντας μηνύματα ότι πρόκειται με έψιλον περί Λιθίον. Αν είναι δυνατόν, θεωρούμε ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση καθώς προσβάλλει τους συναδέλφους που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, αλλά και γενικότερα προς όλους τους συναδέλφους και γεννά ερωτήματα αν και ποιοι έδωσαν την άδεια, διότι χρειάζεται άδεια και τη συγκατάθεσή τους σε κάτι τέτοιο αναλαμβάνοντας και τι ευθύνε τους. Η Ένωσή μα προσανατολίζεται στην υποβολή μινητήριας αναφοράς πάντα σε συνεννόηση με έναν ή με την ποασή την οποία κάλεσε να... Αυτή είναι η απάντηση του ίδιου του Μπαλούρδου, του Αποστόλη, ε, σχετικά με τη μινητήρια αναφορά του Τμήματος Αχαΐας. Εμεί δεν απαντήσουμε. Το απάντησε ο ίδιος ο Αποστόλη, στέλνει το τμήμα Χαεία μια ανακοίνωση που ψέγει την ελληνοφρένεια που του κατηγορεί ω ηλιθείου, ανορθόγραφη. Τώρα το τι λέει μέσα ανακοίνωση, α πούμε, αναζητάει ευθύνε στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, δηλαδή το κανάλι, ο Α ας πούμε, η ελληνοφρένεια πρέπει να πάρει οκ OK από το δέντια για να εκπέμψει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τη ανακοίνωση. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Και τι είναι όταν τα καταλαβαίνω. Δεν τα δικαιολογώ. Τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ενοχή και δυνάμει καταστολή επιμνημονίου έχουν ενοχή γιατί δεν χτυπάνε κάποιε μειοψηφίε διαδηλωτών. Χτυπάνε όλο το λαϊκό κίνημα. Χτυπάνε όλε τι κοινωνικέ ομάδε. Είναι απέναντι σε όλου του Έλληνε. Λειτουργούν ω όργανα δικτατορικών ή όργανα ξένης κατοχής είναι λογικό να έχουν ενοχές και το καταλαβαίνω και να θέλουν να διωχθεί η είναι πολύ λογικό την απάντηση την είδωση ίδιος αποστόλη. όπως είπαμε η εκπομπή Πάξη Γερμάνικα του πλατεία Ρέντιο μέσα στη βδομάδα αυτή θα το κάναμε και αυτή τη βδομάδα αλλά δεν προλάβαμε θα έρθει σε επαφή και με το τμήμα Αχαΐας και με το σχολείο στο κερατσίνη. Να δει αυτές οι χουντικές εκτροπές Στην αστυνομία του Δένδια Τι είναι Όπως είπαμε Η σημερινή εκπομπή Είναι αφιερωμένη στον καπετάνιο Γιαννούτσο Το τελευταίο μαυροσκούφι του Άρη Του Άρη Βελουχιώτη Οι μαυροσκούφιδες ήταν το επίλεκτο τάγμα Του Βελουχιώτη Του Ελλάς Το τάγμα των τάγματων Αυτές οι μέρες έφυγε από τον κόσμο ο Γιάννης Οικονόμου καπετάν Γιαννούτσος ο οποίος μάλλον βλέποντας πως κατέληξε Ελλάδα σήμερα είχε να συγκρίνει ο άνθρωπος με την εποχή της ναζιστικής κατοχής τότε ή της χούντας την οποία έζησε με τη σημερινή εποχή το επόμενο τραγούδι τον social waste το, το όνομα τραγουδιού είναι του έτσι λέγεται. Το τραγούδι του Άρη, τον Social Waste, είναι αφιερωμένο στον καπετάν γιανούτσο τον μαυροσκούφι, τον τελευταίο μαυροσκούφι του Ελλάς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα σελίδα μου καίνει για το κατήρι σου Κι όσο θα τη γεμίζω δώσε μου το ποτήρι σου Κι αν θα το φουλάρω στα χίλια Κρασίνα πιούμε από του χρόνου τα παλιά τα σταφύλια Στο πούς μη βάλεις, γάλε το σκούφο και τιμά σου. Θα μιλήσουμε για εκείνους που πουλήσαν τον Ελλάσο και πίτα Σε πουλήσανε και τούτο το κόμμα, Κι όμως τα σώγια τους μας κυβερνάνε ακόμα ακούς, μα μην και κι Δυστός χιλιάς που ζει και ανεβεί όπως τα ξέρεις Καλά που φύγες νωρίς να μην δα να τα υποφέρεις Την στο κόμμα σου, <σου> Αρτός χιμάντη να χάνει και ένα προβίδυ ρώτησε και το πλουμπίδι Μα τι σου λέω που τα γνωρίζεις από πρώτο χέρι Κι αλλιώς κανείς από σένα καλύτερα δεν τα ξέρεις Όσο <σου> <Ρωσο σου> για τον <τόνιρο>. ήρωα Στο <σου> πνεύμα μάνα δεις την Και παίζουν τίποτα αντίπαλοι με τα σπιρούνια Για αυτό σου λέω ανεβαστά λόγω και έλα σαν πρώτα <σου> Μήπως και τη χώρα να Με το κοστούλα το πελί και το ζαφέλα Τα ακόμα σε το κόμμα Για αυτό σου λέω ανεβαστά λογοκαιρέλα Κάπου στη με Με το το το ακόμα το Υπηρεάσει και τόσα, μα πιο μόλις βγάζεις να στα πει, γλώσσα. Κάτσε λοιπόν, άκουσε, πες τα κι εσύς στο τζαβέλα και στέρεα νευαστά λόγω, μαζί και έλα. Ξένοκρατία, μου λε τη χώρα του τι άλλοσε και από τα νέπη, εσύ δεξιά ξεσάλωσε. Πάμε σπάνια σε μισό κρατά, όχι στα ίσκια Βαφτίσανε παρθενώνες, τα ξερονίσκια <Σΐσαι> Ναι, κουφάνες <οι> Τη <Σΐσαι> αριστερά κολλημένη, η ηγεσία μπλακώνεις Κυαλοπαρμένη, <Σΐσαι> χαμένη Κιαντάρτε σου πουλιμένη, <Σΐσαι> πολύ φτηνά <πληκτήνα>, πουλιμένη <Σΐσαι> Μα τι τα θες, τι τα γυρεύεις <Σΐσαι> Πικρή γεύση μας μένει Σήμερα πάλι πιο μαύρο το χαλί Ει πιο το χρώμα, ακόμα που μα το κάνουν οι μεγάλοι Ε, οι μεγάλοι Δεν τέλειωσαν οι άξονες, αλλά ξαφάρτη, κοιτάνε οι απλοσάξονε Κιπάρχουν όμω και κάποιοι που τους θαλάντις Η τα γη, α θα τον Βεξικάνον αυτό σου λέω Κάτι δεν έχει πεθάνει Ίσως θα έρθει πιο βαθιά να ανασάνει Κοίταξα ξανά το φανοστάτη. Εκείνο στη φωτογραφία τη ντροπή. Κι είπα καπετάνιοι Καλέσε φόδου στην της σιωπής. Κάπου λένε πω Με το βοστούλα το πελί και το τραβέλα. Τα σε το, το για αυτό λέω Λέω, και Καλό ταξίδι στο τελευταίο μα σκούφι του Ελλά στον Καπετάν Γιανούτσο. Κατακόσμου Γιάννη Οικονόμου. Θα σα διαβάσω ένα άρθρο μου, ένα άρθρο που έγραψα στο blog τη εφημερίδα Αντίσταση Ανεξαρτησία εα παύλα ανεξαρτησία.blogspot.gr. Εα που σημαίνει εφημερίδα αντίστασης ea.blogspot.gr η οποία θα βγει και σε έντυπη έκδοση κινηματική δωρεάν αντικατοχική εφημερίδα αντίστασης σαν τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν αντικατοχής σαν τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν επί Hooter, δωρεάν Σας διαβάζω λοιπόν το άρθρο που ανέρτησα. Στην εφημερίδα αντίσταση ανεξαρτησία στο blog για τον καπετάν Γιανούτσο, Ο τελευταίος μαύρος χερετίζει χαιρετίζει τη μέρα ίδρυσης του Ελλάς Ο καπετάν Γιανούτσος χαιρετίζει τα 72 χρόνια από την ίδρυση του Ελλάς του μεγαλύτερου απελευθερωτικού στρατού της Εθνικής Αντίστασης ο οποίος σήμερα άρχισε τον αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα 16 Φλεβάρη του 1942 ανακοινώνεται η ίδρυση του ενόπλου τμήματος του ΕΑΜ με την αντίσταση των Ελλήνων ενάντια στον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του αλλά και ενάντια σε οποιονδήποτε κατόπιν εορτής ήθελε να επαναφέρει την τυρανία του στη χώρα εχμή του Δόρα του τον Καπετάν Τσαβέλα με τον οποίο κατέβηκε μαζί στον Άδη αγκαλιά με τη σκασμένη χειροβομβίδα για να σπάσουν τις πύλες του θανάτου. Όπως σύμφωνα με την παράδοση έκαναν ο Διόνυσος, ο Ηρακλής, ο Αλέξανδρος, ο Χριστός, ο Διγενής και όλοι οι ήρωες της Ελλάδας. Όπως η ομοιρική αγορά ανδρών με μια πιο πειθαγόρια ή και καλογερική εκπαίδευση. Απέχουν από τις γυναίκες το μεθύσι, το φαΐ, τον ύπνο, την ξεκούραση. Σε αυτούς ο Άρης διατηρεί την πειθαρχία του πρώτου πυρήνα του Ελλάς. Πας παραβάτης τιμωρείται με θάνατο. Δεν σε υποσχέσεις παρά μόνο στο όραμα του Άρη για εθνική ανεξαρτησία και λαοκρατία. Δεν παρέδωσαν τα όπλα σε κανέναν, και όταν το ΕΑΜΕΛΑΣ προδόθηκε από τα κομματόσκυλα, αυτοί κατατάχθηκαν στο ΜΕΑ με τοποθεθνικής ανεξαρτησίας. Καπετάν Γιανούτσος, ο κατακόσμων Γιάννης Οικονόμου, φεύγει από τη ζωή και ο Άδης πάλι τρέμει, γιατί οι πύλες του θα σπάσουν και πάλι από το του φέκι του Καπετάν Γιανούτσου, του τελευταίου μαυροσκούφη του ελάς. πάνω κείμενο που σας διάβασα αυτό είναι το θανάσος του Google και το έκανε γιατί αν δεν το έκανε δηλαδή αν δεν ξεκαθάριζε με την εποχή τη αντίσταση αν θα έπρεπε να πάρει την ιστορική ευθύνη και να πρωτοστατήσει σε μια νέα εθνική αντίσταση, σε μια νέα δημοκρατική αντίσταση, σε ένα νέο απελευθερωτικό μέτωπο της Ελλάδος γι' αυτό δεν το έκανε ας μιλήσει όμως γι' αυτό ο καπετάν Ερμής ακριβώς. Γιατί ήσασταν τόσο κάθετος. Είμαι τόσο εξοργισμένο και αγανακτισμένος ότι από την 30 του χρόνια στην πιο όρεμη ηλικία του πολιτικά δοροφονημένος. Όχι μονάχα από τη μαφεία του Σιάντου αλλά και αργότερα από τη μαφία του Ζαχαριάδη. Και σήμερα η αρέκα από το ΡΕΚ η ιδεσία του ΚΑΠΑΤΑΕΣΕΡΟΣ το αποκαθηκτά πλήρως ο στρατιλάτης στην ίδια ποιία ο Άλλος Βελιχώτης στα 40 του χρόνια και μα άφησε μια βαριά παρακαταστήτη να παλεύουμε για αυτά τα ιδεολογικά που εκείνο αγωνίστηκε στα 40 του χρόνια. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είναι μία πράξη με ουσία αυτό που κάνει το Κοκκέρ σήμερα, Είναι ανέβεια και ανοσιούργημα αυτό που κάνει σήμερα, να θέτει ζήτημα συζήτησης για δυο ιστορικά πρόσωπα. Νίκος Ζαχαριάδης και Άρης Βερουφώτης. Θύμα και θύτης μαζί, αν είναι δυνατό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αν καταγράφετε αυτά τα λόγια μου, σας ευγνωμονώ και σας, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και θέλω αυτά να τα μεταδώσετε γιατί είναι τραγικέ αλήθειε που τώρα άνερα να ανατραπούν από τη σημερινή ηγεσία τα ΚΑΠΑΚΑΕΠΣΥΓΑΝ η οποία συντάσσεται μόλι του προηγούμενου που μα επισάλεσαν τρομερά δεινά στη χώρα μα, στην πατρίδα μα, στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα με εκείνη την απόφαση του Σαχαριάδη στα τέλη του Μάρτιου του 1946 να κηρύξει αποφύγη από τις εκλογές, που τότε το Ιράν θα έβγαινε τουλάχιστον με 100 και πλέον βουλευτές αξιωματική αντιπολίτευση. Τραγικές καταστάσεις που μας σημήριξε, το καμπακάπα έψιλον και ιδιαίτερα τους Ζαχαριάζους είναι εκείνα που φύγει από τις εκλογές του 1946. του φίλου από το κούκουέ που με έκανε να θέλω να μιλήσω να μιλήσω για το πως πρόδωσε τότε η κομματική ηγεσία το στρατό του Βελισότη. διαβάζω την έκθεση του κεντρικού επιτρόπου του κούκουέ Μανιάτη, Μανιάτη για το στρατό του Άρη Βελουχιώτη δεν είναι λαϊκός στρατός Ούτε κομμουνιστικό κίνημα. Είναι κλέφτικο παλιά σχολή. χωρίς, χωρίς προσπάθεια συνδυτοποίηση του κόσμου. Οι κομμουνιστικές οργανώσεις φυτοζωούν. Ο Άρης στηρίζεται σαν στοιχεία, χωροφύλακε και παπάδες. Φτιάχνει το δικό του καπετανάτο, όχι κομματικό στρατό. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Κάποιοι θέλανε να δημιουργήσουν ένα κομματικό στρατό. Κάποιοι κάνανε ένα δημοκρατικό, επελευθερωτικό στρατό. Υπάρχουν όμω και σήμερα άνθρωποι που αγωνίζονται. Αγωνίζονται εναντίον τη νέα Χούντα, αλλά ενάντια τη νέα κατοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αγρότε, υπάρχουν οι άνθρωποι στα διόδια, οι οποίοι όλοι αυτοί μαζί μπορούν να γίνουν ένα κίνημα. Να γίνουν ένα κίνημα ενιαίο, το οποίο θα δημιουργήσει μια μέρα ένα νέο ΙΑΜ. Και ίσω κάποια στιγμή να φτιάξει και τον Ελλάσσο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται και σήμερα και κύριε εδώ είναι ότι απέμεινε από το κουβούκλιο ίσπραξη διοδείων, καθώ εξαγριωμένοι κάτοικοι του Οροπού έφτασαν εδώ ε, και έκαψαν το κουβούκλιο. Το έβγαλαν από τη θέση του και το έκαψαν. Μάλιστα, μέσα βρίσκονταν μια υπάλληλο, την οποία την έβγαλαν μέσα από το κουβούκλιο και αμέσω μετά το ξύλωσαν, το έριξαν κάτω και το έκαψαν. Παναγιώτη, αμέσω μετά οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή δεν έχουν την έξωση των Ακριβώ εδώ, Κατερίνα, Ακριβώς. βλέπουμε που ρίχνουν το κουβούκλιο κάτω και του έχουν βάλει φωτιά. Βλέπουμε τα πλάνα αριστερά της οθόνης πριν από λίγα λεπτά που κάει και το ε, κουβούκλιο και δεξιά την εικόνα τώρα, ζωντανά, ό,τι έχει μείνει από το κουβούκλιο. Κατερίνα. Α, ακριβώς συμβρισκόμασταν εδώ ακριβώ ακριβώς τη στιγμή όπου εξαγριωμένοι κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν, όπως λέμε, στην αύξηση των διοδίων έφτασαν στον κόμβο τη Μαλακάσας. Είναι κάτοικοι του Οροπού, από τον Κάλαμο, από όλε τι γύρω περιοχές ε, και έριξαν το κουβούκλιο. Ίσπραξης να αφού η... πρώτα έβγαλαν την υπάλληλο που βρίσκονταν μέσα. Την έβγαλαν δια της βίας, Κατερίνα. Δια της βίας. ζήτησαν να βγει δια Ήτανε γύρω στα 300 άτομα παναγιώτης, Τι να πήγε η γυνέκα, να έξω, δεν Και η κοπέλα βέβαια, ναι, δεν μπορούσε να μείνει και μέσα, ήταν αδύνατο να μείνει μέσα στο κουβούκλιο. Πάντως Αμέσως να πούμε... Μετά, έκαναν... η... Να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι πράγματι υψηλέ οι τα στα διόδια. Αυτό είναι πλευρικό διόδιο, είναι παράπλευρο. Ναι, είναι πλε... ναι, παράπλευρο. Λένε ότι έχουν 8 παράπλευρα διόδια οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή και δεν μπορούν, αδυνατούν να πληρώνουν τα διόδια για να πηγαίνουν στι δουλειέ του στο κέντρο υγεία καθημερινά. Και η... ζητούν, υπολογίζει, μαζί, ο λέει ο Δήμος Οροπού, ότι είναι περί τα 50 ευρώ το μήνα, Κατερίνα, το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι κάτοικοι για τι δουλειέ του ναι περίπου Παναγιώτη αυτό και λέει ότι αδυνατούν και ζητούν να βρεθεί, ζητούν να βρεθεί μια λύση ο Δήμαρχος του Οροπού βέβαια καταδίκασε αυτές τις ενέργειες πριν από λίγο στο ΣΤΑΡ μιλήσαμε μαζί του, του κάναμε μια συνέντευξη και μας είπε ότι δεν συμφωνούσε με αυτή την αντίδραση των κατοίκων αλλά επειδή ήταν εξαγριωμένη δεν μπορούσε να του σταματήσει το Προφανώ, προφανώ. Γιατί βέβαια άλλο πράγμα οι αυξήσει και άλλοι, άλλο πράγμα οι σκηνές βία, έτσι. Μπορεί άλλο να διαμαρτυρηθούν πράγμα... ειρηνικά. Ακριβώ. Μίλησε μα λίγο για τα επεισόδια. Θέλουμε... Βλέπουμε τι εικόνε ε, ε, εδώ, Κατερινά. Θέλω να, ναι. Παναγιώτη να σου πω ότι αμέσω μετά, αφού έκαψαν το κουβούκλιο έκαναν μια εθνικιαστική κίνηση. Βρισκόμασταν εδώ με τον συνάδελφο, τον Οπερατέρ και τον Ιχολίτη και ξαφνικά του βλέπουμε να πετάγονται στην Εθνική Οδό. Κοίταξε πόσο κοντά είναι. Και εκείνη τη στιγμή εργόντουσαν αυτοκίνητα με υπερβολική ταχύτητα, όπως καταλαβαίνει βρισκόμαστε στην εθνική. Και τους σταμάτησαν και έκλεισαν επί 10 λεπτά την εθνική. Θέλω να στολούν ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό. Όπου πια να ανήκει, σε όποιο κλάδο πια ανήκει. Ε, για πάρτε λίγο εδώ την κότα. Την παίρνετε την κότα. Έλληνα είσαι αυτός. Σε κάνανε έτσι.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 Σε θέλω στον αγώνα όχι στον καναμπέληνα και κότα, κοίτα, ήσυχα κότα. Ήσυχα κότα, καλαμπόκι αυτός έγινε. Έχει ακόμα όμως λίγο λίπος, έχει φάει, είναι φαγωμένη. Κατά... Αλλά είναι αυτός έχει όλη η να σημεία σήμερα. Όμως κοτά. πεινάσει πολύ θα φάει και το καλαμπόκι. Όποιος νομίζει λοιπόν ότι δεν είναι κότα, θα, θα πλόκα στον αγώνα. Αλλιώ είσαι κότα Έλληνα. Κότα φάει το καλαμπόκι, έλα. Φάει κότα. Έλα, έφε, καλαμποκι. Έλα, έλα, έλα, αυτό από τους σημερινούς αντιστασιακούς. Από τις σημερινές σύγχρονες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιστέκονται σε μνημονεϊκή καταστροφή. Ε, Κλείνουμε την, την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του καπετάν Γιαννούτσου. Κλείνουμε την εκπομπή αυτή διαβάζοντας και αφιερώνοντας στη μνήμη του καπετάν Γιαννούτσου. Γιατί ελευθέρωσαν την Ελλάδα, αλλά άλλοι την πρόδωσαν μετά για την προδοσία που συμβαίνει στην Κύπρο για το νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Θα σας διαβάσω λίγο από το Κοινώνα Θα Σας χαιρετάμε από τώρα. Και έρχονται αμέσως μετά οι αθεόφοβες. Ιησούς Χριστός νεκάει. Ιησούς Χριστός Πρέπει μας <laughs> Λοιπόν, διαβάζουμε το Κοινώνα Κοινωθέν για την προδοσία τη Κύπρου. Οι δύο ηγέτε είχαν σήμερα την πρώτη συνάντηση υπό την αιγίδα τη αποστολή των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα Εθνών. ΕΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλική και γκάρδια ατμόσφαιρα και οι δύο ηγέτε συμφώνησαν στα εικόλουθα. Το στάτοξ ΒΟ είναι απαράδεκτο και η κατάστασή του θα έχει αρνητικέ συνέπειε για του Ελληνοκύπριου και τους Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτε διαβεβαίωσαν ότι η λύση έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή. Προτίστως θα είναι υποφελής για τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι μελιώδης ελευθερίας και τη διακριτική ταυτότητα και κεραιότητα αμφωτέρων, διασφαλίζοντας τον κοινό του μέλλον για μια ενωμένη Κύπρο εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε τώρα που, έχει, που κρύβεται το φάκα. Οι ηγέτες εξέφρασαν αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις κατά τρόπον να εστιάσουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Πάμε στη λύση. Η λύση θα βασίζεται σε δικηνοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η Ηνωμένη Κύπρο σαν μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα, μια και μόνη κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως κυριαρχία που θα απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών δυνάμων του Κασταντικού Χάρτη του ΕΕ και πηγάζει εξίσου η πρώτη παγίδα από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Υπάρχει μία και μόνη νέα Κυπριακή ηθαγένεια που θα ρυθμίζεται από την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία. Δεύτερη παγίδα. Ήδη έχουμε 50-50 στην εκλογή Προέδρου, ενώ η πληθυσμιακή συγκρότηση του νησιού δεν είναι αυτή και ήδη έχουμε Ομοσπονδιακό Κράτος. Όλοι οι πολίτες Ενωμένης Κύπρου ΕΕ θα είναι πολίτες της Ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Ή τη τουρκοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία. Μιλάμε για δύο συνιστώσει πολιτεία. Αυτό δεν χρειάζεται να διαβάσουμε παρακάτω. Αυτή είναι η τη τουρκοκυπριακης συνιστοσα πολιτεια μιλαμε για δυο συνιστωσει πολιτεια αυτο προδοσία του σχεδίου Ανάν. Μιλάμε πια για de jure, όχι de facto, de jure, νομική, ε, νομιμοποίηση του παρακράτου του τουρκικού στην Κύπρο. Μιλάμε για την επαγωγή τη Κύπρου σε διπλή κατοχή. Σε μνημονιακή κατοχή σε ελληνικά εδάφη και νομοποίηση τη τουρκική κατοχή στα εδάφη που κατέχουν ο τουρκικό στρατός ενώ δεν αναφέρεται ποτέ που και πουθενά η απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων ενώ συζητάει ο Ερόγλου ότι στο μέλλον ίσως μειώσει τις κατοχικές δυνάμεις κατοχικές δυνάμεις οι οποίες είναι ε, σχήμα πίεσης οπότε αφού θα έχουν πετύχει το διαχωρισμό του νησιού σε δύο κρατήδια θα μπορεί να μειωθεί ο πληθυσμός τους Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή Ακολουθούν οι αθεόφοβοι, κλείνουμε με το τραγούδι του μικρού χωριού, του Θάνου Μικρού Τσικού.